Γεια όμω τώρα. Τι κάνει. Καλά. Και λοιπόν, ακόμα την εκπομπή και ακούγατε δεν είμαστε του Βελόπουλου Δεν είμαστε Ευρωπαίοι, δεν είμαστε vikings, δεν είμαστε γερμανοί, δεν είμαστε όνοι, δεν είμαστε ουρούλοι. Και ήρθε ένα στίχο από βανδαλού το δεν είμαστε υπηρετέ, δεν είμαστε στο Μπορούμε να βάλουμε αυτιά σας σε αυτή την πόλη και είπα να το μοιραστώ μαζί σου. Έτσι, για καλή παρασκευή. Δεν είμαστε ήλιοι και σε όποιον αρέσει. Μογγόλι. Te amaste y dices Κονομαλάρα μου! Αγάπη μου! Ψιλή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Θα μείνει για πάντα μαζί μου! Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μα! Που μένει! Καλαμάτα ρε δε σου έχω πει. Ε, όχι δά! Ε, γιατί ρε, είναι ωραία! Καλαμάτα είναι ωραία! Ένα γαθό έχει που έχει καλαματιανού! Καλαμάτα είναι καλά! Είναι λίγο θεματάκι αυτό, ναι. Ε, Αλλά πιστεύει. μένει ο καρβέλα έμαθα! Ε! Εμένει ο καρβέλα έμαθα καλαμάτα, οπότε λίγο σώζεται! <laughs> ο Τζόνι Ντέμπ, Ελλάδα. Οκ. Okay. Εν τω μεταξύ ρε, φίλε είναι ίδιο μου τη Βασίλου. Έτσι ήταν. Η Έτσι, όταν σχορημένη Έξω τα δόντια Έξω τα δόντια Έξω τα δόντια Τέτοια Όχι, όχι Τι ήθελα να σου πω Έξω τα δόντια Να σου πω κι αν Α, ναι. Γιατί βάζετε πράγματα και ειδήσει και τέτοια που δεν μα ενδιαφέρουν και έχουν κουράσει το κάτω κάτω. Με ναι, την όχι, παρακολούθηση έχετε κουράσει το πασκόσπιο. Πουράζουν τον κόσμο και εμά. Το... Δεν κουράσαμε, εδώ είμαστε. Κουράζεται. ή ο... τον κόσμο. Ο κόσμο, όλο. Άμα κουράσει το... ο κόσμο του σκεφτόμουν. Δεν θέλει να κουβι άλλο για αυτά τα πράγματα. Τι, εγώ, Μπορούμε ε, να πούμε για την εγκυμοσύνη τη Κωνσταντίνα Πυροπούλου. Αυτό το καλλογέ στον κορξί. Ναι, ναι, για την ντούνι, διάφορα. Συνατσάκι, διάφορου αντίπωση ελέγχου να πούμε να κάνουμε λίγο χάζη με αυτό πράγματα που δεν κουράζουμε. Εγώ θα στα πω Φαντάζομαι ότι αυτά θα, θα, θέλει. θα θέλει και η οικονομία. μα αφού τα ξέρει, δεν Εγώ θα στα πω. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, παρακαλώ, ίδια. Η ίδια ακριβώ. Μάλιστα. Μιλάω με ποιον για να ξέρω. Διονύσει είμαι εγώ. Με μένα. Με σένα τον... Τζένι, Τζένι Μπότση Τέλεια, με την Τζένι Μπότση θέλω να μιλήσω Λοιπόν, Τζένι Μπότση, συγχαρητήρια για την όλη σας πορεία Σας αρμάνω, σας ακούω από γερό Και πάμε τώρα στο διατάφτα mm -hmm. Θέλω να κάνουμε μία φάσα σε ένα φίλο. Το διατάφτα, πέρα από το διατάφτα Υπάρχει και το επιτάφτα, το συντάφτα, <laughs> το πληντάφτα Ή βγαίνει μόνο σε <laughs> Όλα αυτά που λε, θα ξέρει καλύτερα. Λέω και καναχωρατώ έτσι να σπάσει ο πάγο. Ναι, ναι, τα γνωστά. Ή να γίνει πιο ισχυρό. <laughs> για πε μου λοιπόν. Διά, λοιπόν το διά, Το μόνο που θέλω είναι το εξή. Τι ώρα να σε πάρει τηλέφωνο και αν θα πρέπει να επικοινωνήσει με αυτόν τον αριθμό. Με αυτόν τον αριθμό θα με πάρει μια μισή ώρα. Θα του πω μια και μισή ακριβώ να σε πάρει. Πιστεύω να πιάσει είναι γραμμή, να είναι τυχερό. Από εκεί και πέρα να σου πω λίγο δύο στοιχεία για να τον ντρολάρει και να το ευχαριστηθούμε. Άντε, Έχει κάποια προβληματάκια στο σπίτι. Λοιπόν, με τη γυναίκα του Περνάει μια κρίση και με τη δουλειά του. Και θέλει στα καλά καθόμενα εδώ που είναι 45 χρονών να βγάλει δίπλωμα οδήγηση και να πάρει μια μηχανή σαν τη δική μου. Τι μηχανή δική μου Μια μεγάλη, μια 900. 900 είναι μεγάλη. Yeah. Α σε μα τώρα που θε και μηχανή δική σου τώρα μεγάλη. Έλα. Λοιπόν. Πάρε το χανιμάκι παπά... εκεί πέρα να πηγαίνει. Ένα παπάκι 900 κυβικών. Nice. Λοιπόν. Και θέλει να βγάλει δίπλωμα. Και επίση μου λέει ότι αν υπάρχει και περίπτωση, επειδή μου να το βγάλουμε και έτσι, δομηνεί ανησυχεί. Α, είναι, είναι λαμόγιο. Σκαλίτερο. Εντάξει, θα το φτιάξω. Έχοντα του καλύτερου. Λοιπόν, και ξέρει πω θα το πα, εσύ δεν υπάρχει καλύτερο από εσένα. Εγώ εσύ. είμαι ο δάσκαλο. Εσύ ο δάσκαλο ή ό,τι θέλει. Ο δάσκαλο ο που έχει τη σχολή. Εντάξει. Και πέρα θα το δει. Και σου είπα και το background να ξέρει, δηλαδή μπορεί να τον χειριστεί, να του πει καλά τώρα, πώ και τι έγινε. Πλαθάνά okay. έχει ένα πλάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καρικά που σα άκουσα. Σα ακούω και χαίρομαι πολύ για όλη σα την πορεία και την όλη σα τη στάση. Απαρεπτόντω, από κό σας τηλέφωνα. και εγώ είμαι από Αθήνα, δουλεύω πολλά χρόνια στο νησί. Από κό είναι και το παλικάρι και είναι ένα πολύ ωραίο τύπο. θέλει το πείραγμά του. Το από κό το Είχα έχω ακούσει σε άλλε περιπτώσει. Μόνο από κό. Εγώ μόνο από κό. Ναι, γεια σα, ο κύριο Μπότση. Ναι, ναι. Γεια σα, τι κάνετε. Είμαι ο Μάνο Από Κό, τηλεφωνό εκ μέρου του νιώνιου. Ο ποιος? Ο Μάνο Από Κό. Ναι. Τηλεφωνό εκ μέρου του νιόνιου του Διονύση. Για το δίπλωμα. Μπράβο, ναι. Ναι, γεια σου, Μάνο. Τι κάνετε. Ήθελα να ρωτήσω, εγώ καταρχήν, αυτό που θέλω, που χρειάζομαι είναι ένα δίπλωμα μηχανή απεριόριστο. Σωστά το λέω. Θα δικάτε εσεί. Τη μηχανή. Ναι, ναι, ναι, σκέφτομαι να πάρω. ήχα παλιά, τώρα σκέφτομαι να πάρω απλά και να βγάλω και το δίπλωμα. Γιατί παλιάχ δίπλα δίπλωμα παράνομος Βεβαίως ναι ναι Στα τσακάλια δουλεύατε Στα... Εταιρεία τσακάλια <χι> Μπράβο Είμαι θυμάσαι, <χι> Είμαι θυμάσαι ρε πούστη Τέλος πάντων εντάξει Ωραία και ποιο είναι το θέμα τώρα που έχουν πόσο Σαράντα 48 Πόσα κιλά Κιλά Ναι Εκεί μηχανή δεν σηκώνει ό,τι <χι> Το 82 πήγα, 83, κάπου εκεί. Με τι ύψο, έχει σημασία. Μέσα κοντό είναι χοντρόφο. Ήψο 1,75. Πόσο? 1,75. Δεν είστε για κρόσ. Καμιά χαμηλή, δηλαδή, μηχανή θα πάρετε. Να τη φτάνετε, να πατάτε κάτω. Ε, λογικά, ναι, δεν θα πάρω κάποια που να μην πατάω. <laughs> Αυτό λέω, Καναβέ, πάγει. Κανέ δεν είμαστε, δηλαδή, ούτε για τουρίνγκ, ούτε για κρόσ. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Για εντούρο δεν είμαι. Να για παπί? Όχι. Να πατάτε ε, σίγουρα, ε, ε. γιατί σα βλέπω λίγο πιτκον που λένε στο χωριό μου. Όχι, εγώ σκεφόμουν Θα πάρω μια μηχανή, family του Διονύση. family ναι. Familia, ναι. Αχα. Για να καταλάβω. Ωραία, έγινε. Να αρχίσουμε μαθήματα, χαμπαριάζεται τίποτα. Θα <Σε> <Σε> μου επισκεφτείτε. Ορίστε, ο δάσκαλο. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Μαέστρο, μαέστρο. Πόσο είπα, ο τη δάσκαλο. Ναι, οκ. Okay. Έτσι λοιπόν, κι εγώ. Γαμογριά. <Σε> εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω να μάθω είναι το Μπράβο. Το περιόριστο. Ε. Να μην. Ε. Και σου σωθέ. Ωραία. Πόσα μεγαμπάιτ. Όσα oh, πάρει. Δεν ξέρω. Νομίζω από τα. Από κάποια μεγαμπάιτ και πάνω είναι free μετά, νομίζω. Όσο κάρθει. Τέλο πάντων με τη μηχανή γνωρίζετε πώ γίνονται τα μαθήματα έτσι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Όχι. Δεν έχω ιδέα ότι μα τίποτα. Ωραία. Ε. Το μάθημα γίνεται με τον δάσκαλο από πίσω. Μεγάλη απόλαυση. Α, ωραία, εντάξει. Για το δάσκαλο. Αυτό. Έτσι καλώ ο δρόμο είναι κάπω έτσι. Πού είστε εσεί? Στην ΚΟ. Α, ναι, στην ΚΟ, μπράβο. Ναι, οπότε ο δρόμο είναι κάπω έτσι. Ωραία. Οπότε προχωράμε. Εγώ... Είναι μέρο τη συμφωνία αυτό. Δηλαδή δεν είναι το ασέσφαλτο. Τι θα μάθει τώρα. Τι θα μάθει. Και στα δύσκολα θα μάθει. Στην κατηφόρα α... με το φρένο και το δάσκαλο που πίσω. Ναι, καλά, 15 χρόνια λέω. Οδηγούσα μη μηχανή. Απλά δεν είχα το δίπλωμα. Α, εντάξει τώρα. Οπότε θα κάνουμε για το τυπικό κάποια μαθηματάκια και για την ευχαρίστηση. Ναι, να το κάνω αυτό. Ο η ερώτηση μου τώρα είναι η εξήλω να μάθω το κ Ναι. Και δεύτερον, εάν γίνεται επειδή υπάρχει, δηλαδή μέχρι και τον Νοέμβριο υπάρχει πρόβλημα χρόνου και λόγω ταξιδιών και λόγω όγκου δουλειά, εάν μπορούμε να τα παραβλέψουμε όλα αυτά και να σταλεί σπίτι, α πούμε. Κατάλαβα Οπα, είναι αυτό που με. Λαμόγιο, Πασόκ, είστε. Ναι, όχι. <laughs> Λαμόγιο, Ναι, Πασόκ, όχι. Είστε νέα δημοκρατία, μήπω από του <laughs> άριστο. Αμε κανέναν του. Γιατί μήπως... μου φαίνεται πολύ άριστη τακτική αυτή. Κοιτά, εάν δεν είχα ιδέα από μη θα έλεγα εντάξει, ναι. πάμε Δηλαδή να κοιτάξω να στείλω και με μια γρήγορη κούραια. Α πούμε, μισοκαθυστερήσει κιόλα. Όχι, τάξη, δεν βγαζόμε. Το ας. ξέρετε ότι ηχογραφούνται οι κλήσει. Θέλει να μα βάλει μέσα ο καραμαλή. Ε, όχι, δεν ηχογραφεί εμά. Είμαστε πολύ μικροί για μα ηχογραφεί. Εσεί, εμένα δεν με ξέρετε. Τέλο πάντων, <laughs> Το οικονομικό <laughs> δεν είναι θέμα γιατί μου είπε ο νιόνιο ότι θα το τακτοποιήσει εκείνο. <laughs> Κάπω λέει τα βρίσκε <laughs> μεταξύ σα. Είστε φαγκμάντη, <laughs> κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Ναι, το κάτι μου είπε για top, bottom. Δεν τα ξέρω κι εγώ καλά. Top, bottom, κάτι. Τέλο πάντων. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνετε. Πάντως μου είπε το οικονομικό να μην με απασχολεί εμένα. Α, εντάξει, ωραία. Έγινε λοιπόν. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ιδανικά, κλίσμα, Τέλο πάντων, ναι, να ετοιμαστείτε να βάλετε φόρμα. Φόρμα, τι φόρμα. Εργασία, να σα το 1992. 1992, Εντάξει. Εντάξει. εντάξει Θα πάω να πάρω μία αυτολίδα αυτή την όλη που έχει Αυτή εντάξει, είναι θα... την Parkside αυτή Ναι ναι Τι κάνω εγώ τώρα Δεν ξέρω καλά σ' ακούω Τι κάνεις αν Έχω ε, και δίπλωμα ψυχολόγου Α ωραία Μας χρειάζεται να θέσεις εδώ Οπότε αν τακτικά τι κάνεις Είχε προβλήματα ναι, με τον πατέρα σου Οριστέ Λέω παιδικά χρόνια Όχι εντάξει εντάξει μια φορά. Σε ψαχούλεψε κανένα μπάρμπας Δεν, είχα δεν σου είχα λέγει πουνιτσούνα σου, πουνιτσούνα σου. Ε, όχι, όχι. Και μετά στην <laughs> έκρυβε. Εσάνα δεν νωρί. Α, τυχαία είναι αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, κοιτάω εγώ τι δεθνισμότητε και έρχομαι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια. Γεια, γεια. Έλα, Μορή Λουλού, θετικό μάρκετινγκ, μ' αρέσει. Ναι, ναι, άκουλα. Δηλαδή, χτε ρε φιλαράκι, σε έχασα. Γιατί ήρθε το μωρό μου σακατεμένο με τη μέση του και έκατσα να του κάνω παρέα. Αλλά... Παρέα, ε... μασά δεν μπορούσε να κάνει παρέα. Πρέπει να κάνει, τα χέρια Φιλαράκι, τα, πάντα, τα, τα, τα, τα λαράκι, πάντα όλα, τα πάντα όλα. Είναι Α, είσαι καλοχέρι. Πουστάρι, Που, θα σου κάνω ένα μασάζ Θα το δοκιμάσω, δεν ξέρω. Πάμε, μέσα είμαι. Για πάρτι σου ό,τι γουστάρι. Θα κάψουρα την πρώτη ματιά, φιλέ. Α, Ναι, ναι, θα ξέρω, μου κόψω. Ότι γουστάρη, φιλαράκια ότι μου. Αμέ να σου πω τώρα για το Βολόπια. Ε, όταν ε, σταματήσατε για διακοπέ. Αρχισα να ψάχνω να το ακούσω και κανένα άλλο ραδιόφωνο και ξαφνικά ακούω ένα σήμα εκπομπή, α πούμε, που είναι γεμπρό στι γύσκολασμένη. Λέγω παρεφίλε επανάσταση, μπήκαμε και πιάνω κόκκινο. Ρε, φίλε το τι μαλακια, έχω ακούσει. Το τι μαλακιά, το πώ δικαιολογούν, α πούμε την κυβέρνηση τσίπρα να πούμε, το πώ προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν το ΝΕΤ. Γιατί λέει κατάλαβα ο Τσίπρα, α πούμε το ΝΕΠ ήλια για ολικό να και κάτι μαλακίες τέτοιες. Και εκεί που έχω κάτι εκκομπέ. και ασκαλός που έχει πλάκα Ακούω και μια γλόριμη φωνή που έλεγε πόσο καλά Πέρναγε να βούμε επί εποχή Τσίπρα και πόσο πλήρωνε και διαχειριστή στην και τέτοια. Ποιο ήταν, μάτεψε Ο ταρίφας. Θα αγαπάω πολύ. Φιλιά, τα θα, θα πούμε τη φίλε. Τέταρτη σειρά θα είμαι. Τέταρτη σειρά, καλή ότι Και ο Μέτζελο. Μετζέ. Με του άμεσα πάλι το ξεκίνηση άρεθεί. Δεν πειράζει. Για να το έχει και σα ήχο. Στην Ελλάδα κολυμπάει, στην Αμερική περπατά, τι είναι. Mm, για να σκεφτώ. Πάντοτε περπατάει, κόμενος. να εκτιμήσουμε ότι περπατάει, έτσι. Είναι κόμον, έλα, έλα. Είναι μου εσύ. Ένα, έλα με, με το μυαλό μου. Μυαλό μου. Δεν πάει το μυαλό μου, δεν πάει μου. Θα μπορούσα να συνεχίσει και στα μεγάλα συμφέροντα έρθετε. <ΣΟΥ> να σου πω, ε, να πούμε κάτι και σε αυτόν τον οικονόμο του Σκάιν. <Τι, Τι έχει κάνει εδώ παιδιά μου τσοτάκι. Περπατάει, πώ όμω περπατάει, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι αλλά Beatles. Κύριε οικονόμο, θα μπορούσατε να πείτε ότι τραγουδάει και σαν του Beatles. Γιατί κολλώσατε, σα πει την τροπή από τα μούτρα. Δεν τον έχουμε ακούσει τραγουδά γι' αυτό. Και γιατί <ΠΠΠ> τον έχουμε δει να περπατάει <Πη> τόσο ωραία. Είδα μια φωτογραφία, ένα καρέ κάτι κάνει. Τουλάχιστον κουνάει τα πόδια του. Το είπε το Υπουργείο του Σιλιγόκα, α πούμε. <ΠΠ> α ναι, ναι, κάποιε τιμέ. Λοιπόν, κάποτε αυτό ο Το γαμιακά που φύγει από την εξουσία, είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξει το τρελάδικο. Τον έχουν τρελάνει και το πιστεύει, τον έχουν τρελάνει τον κακομοίρι. Τέλο πάντων, τι να πούμε ειλικρινά, όχι να καταλήξουμε. Τι ψηφίζατε ρε μαλάκες. και για να το χοντρίνουμε, τι θα ξαναψηφίσετε ρε Καλά, μην είχα έτσι να δούμε. Ε, καλά, ναι, καλέ έρχεται αυτό ο άσε Αποστολάκο, πέρα κοίταξε ρε Αποστόλη Γι' αυτό σου λέω πρέπει να επιλέγει ανθρώπου που βγάζει να ακούμε εμείς ξανά. Παίρνω άλλο τηλέφωνο τώρα και βλέπει την κοπέλα που σκότωσαν δήθεν στο Ιράν, έτσι. Δήθεν, ηθοποιό και αυτή. Να σου πω κάτι. Ξέρει πόσο καιρό παλεύει η CIA να χωθεί εκεί μέσα να δημιουργήσει τι ανοίξει που δημιούργησε στη Λιβύη, στο Μαρόκο, στην Τινησία, στην Αίγυπτο. Αυτά τα άτομα δεν βλέπουν λίγο παραπέρα, ρε αποστόλη. Ρε αποστόλη, το γεγονό αυτό ότι Αλλά όμω, τι δημιουργήθηκε κατόπιν από εκεί και ύστερα και τι έκανε η CIA στο Ιράν. Δεν το βλέπω, ηλίθιο. Μα δεν είσαι ψαγμένο. Τι ψαγμένο δεν είναι αποστόλιο. Ε, βλέπω, δηλαδή, φάξα ότι βλέπουν στον καθρέφτη. Λοιπόν, σε αφήνω. Όποιο βγάζει εδώ πέρα του ξανακούσουμε πάλι, θα του περνάσει από φίλτρο. Και συγχαρητήρια για χθε το βράδυ. Είπα να μην σε πλησιάσω γιατί. Ήσουν εκεί. Ναι. Σ' άρεσε. Πολύ. Νάβει και Τετάρτη στο φαγητό, Λοιπόν, ακού όταν σου είχα πει εγώ πριν 25 χρόνια ότι Θα ανέβει πολύ ψηλά με θυμάσαι μένα. Θυμάσαι ρεκούχστη. Σε θυμάμαι ρεκούχστη που λέμε. Πόσο έτσι δεν μοιράζεσαι, α μην πει έτσι, αρκεί να αναγνωρίζει ότι εγώ ήμουν ο πρώτος που σου είπα. Εσύ αποστολά, που αποστολή τότε σε έλεγα, θα φτάσει πολύ ψηλά, το θυμάσαι, όταν ρίχνουν κάπου εκεί κάτω στο φάγηρο. Α, ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, όταν βγάζει κόσμο να του ακούσουμε τι λέμε, θα του φιλτράρει. Δεν θέλουμε να ακούμε ηλικιότητε, διότι αρχίζει να είναι αυτή τη